μετά από συντονισμένη συνεργασία που είχαμε με τον ε, Πρόεδρο του Πρώην και Λπνώ, τον κύριο Αρκουμανέα mm. και τον Υπουργό Υγεία, καθώς και με τον ΔΠΑ του κύριο Ροϊλό βγάζουμε λοιπόν την είδηση από την έγκριση κομμή σας ότι υπογράφεται και σήμερα το πρωί mm. η παραχώρηση του κτιρίου Πρώην και Λπνώ, που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους ε, mm. στο, στο να μεταγκατασταθεί το, το κέντρο ε, υγεία Ρόντου ε, Επομένω, λοιπόν, οι υπηρεσίε του πρώην ΙΚΑ, όπω συνειδητοποιούμε λέμε, uh -huh. δηλαδή το κέντρο υγεία Ρόδου, τη πόλη Ρόδου, uh -huh. θα μετακατασταθεί σε ένα κτίριο που έχει εγκαταλεχθεί εδώ και πολλά χρόνια, αξιοποιώντα μέρο τη δημόσια περιουσία. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, ένα κέντρο το οποίο θα είναι κοντά στο νοσοκομείο και οι συμπολίτε μα στι παρυφέ τη πόλη, που θα έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν την πρωτοβάθμια υγεία, λύνουν ένα χρόνιο ε, πρόβλημα, σε ένα σύγχρονο κτίριο και να έχουν ε, ανταποδοτικά από την ελληνική πολιτεία αυτά τα οποία συνεισφέρουν όλα αυτά τα χρόνια, οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι, δίνοντας έτσι το στίγμα ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να δώσει μια προοπτική διαφορετική. Εδώ είναι πράγματι πράγμα η είδηση που μας δίνεται, κύριε Κόνσολα, δηλαδή α, ουσιαστικά τελειώνει το θέμα α, του ΙΚΑ, το αφού λέτε ότι παραχωρήθηκε, το κτίριο παραχωρήθηκε στο ΙΚΑ, στο ΝΕΦΚΑ. Παραχωρείται προ χρήση uh -huh. ε, στο Υπουργείο Υγεία, uh -huh. στο, στο, ΕΦ, στο στον ΕΦΚΑ. Ακούστε, ο ΕΦΚΑ είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Στο πρώην κτίριο οίκαστη Ρότου Λίντου υπάρχουν δύο δομέ. Η ασφαλιστική δομή uh -huh. και η υγειονομική περίθαψη. Η υγειονομική περίθαψη, το κέντρο υγεία δηλαδή, μεταφέρεται στο πρώην κελπινό. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, στο Υπουργείο Τουρισμού, έχω συνάντηση θεσμική ε, ω Υπουργό Τουρισμού και ω βουλευτή, με ε, τη διοίκηση του ΕΦΚΑ. Και το, το αντικείμενο συζήτηση είναι να, η δεύτερη είδηση που σα βγάζω, ναι. είναι να δώσει μια πιστική απάντηση πλέον του Υπουργείου Εργασία στο διαφορά αφορά το κτηριακό συγκρότημα τη Πόγκιαλη. Τη στιγμή που υπάρχει μελέτη και στατικά το κτήριο είναι καλό, πρέπει επιτέλου να ανακοινώσει και να αναλάβει την ευθύνη τη αξιοποίηση του κτιρίου αυτού, που τόσα χρόνια, 30 χρόνια είναι εγκαταλειμμένο, ενώ επί της ουσίας, η συστατικότητά του είναι τέτοια που μπορεί. Να αναστηλωθεί mm -hmm. και, εγκατασ... και να εγκαταστηθεί εκεί ε, ε, το, το, το ΕΦΚΑ ή άλλε υπηρεσίε ε, πρόνοια και ασφαλιστικών ε, ταμείων που τώρα έχουμε ανάγκη και είναι διάσπαρτα στην πόλη μα. Mm -hmm. Αυτό θα σα ενημερώσω αύριο, μετά τη συνάντηση που έχουμε τη δίκηση του ΕΦΚΑ, τι ακριβώ σημαίνει. Το σημαντικότερο είναι πάντω αυτό που είπατε προηγουμένω, ότι το κέντρο υγεία δρόμου μεταγκατασταση... γίνεται πλέον με την εγκατάσταση στο πρώην κτίριο του κερδών τη ΕΕ.